Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση για το κάθε ούγκανο εδώ πέρα σε αυτήν την κόρα. Αλλά αυτή θα την πω ολόκληρη, όμως. όχι είναι μεγάλη. είναι μεγάλη, δεν είναι και σαν την Κελοπόννητου. Όχι oh, δεν είναι μεγάλη. Ah. Λοιπόν. <κυρίζει> <κυρίζει>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 Έλα ρε κουνούμαλε Κουνούμαλα Έχω ιδέα θα Μπορούσατε να βγάλετε μπλουζάκα, Να γράψει Πελερίνια κουνούμαλα Ά, Δηλαδή και το πελερίνια σωστό Κύρι Βασίλη Με τον άλλο το σκατόγερο Το φασίστα Κουνούμαλα Ε, διασκούσε καλό Επίσης θα μπορούσα να λέει και έλα καλό μου παιδί Πολλά μπορεί Εν τω μεταξύ να μην πούμε για τον κούλι Πόσο τον αγαπάμε και πόσο δι. Έτσι, mm -hmm. τα έχουμε παρατηρήσει. Είναι τέλεια η κυβέρνηση. Το μόνο πρόβλημα που έχω είναι που έχω μια αλλεργία στα χουντικά πολυφάδια που γυμμαδέψω εκεί πέρα. Όλα τα, τα, τα συγχάματα, ρε φίλε. Μου έρχεται να ξεράσω κανέναν. Ξέρνα. Τώρα δεν μπορούσα να το κρατήσω, αλλά ξερνάω. Εν τω μεταξύ, έχω και ένα άλλο πρόβλημα. Εμένα όταν μου σηκώνετε το beat, πάει δεξιά, είναι βίαιο νοκαβλί. Αυτό δεξιό όρθι. Φιλιά, γεια. Δεν πρέπει να υπάρχει και ο συγχαμμένο από αυτό που το, το, το βλαβένα το ιστερικό. δεν παίζεται ο άνθρωπο αυτό. Ποιο, για ποιον λε, Ποιο είναι το ιστερικό, Ένα είναι το ιστερικό. Ο ιστερικό του μέλλοντος. Πολλά είναι. Η Ελλάδα χρειάζεται σοβαρή εκπροσώπηση, γι' αυτό χαιρόμαστε με τον Μητσοδέκη. Ένα είναι, ένα έχει πάρει τον Άδωνη, λέω. Ρε... Απ' είναι και ο άλλο, παιδί μου που είναι στο Σκάι. Εντάξει, okay, το ίδιο θα μου πεις όλα αυτά. Εντάξει, κατάλαβα. Ο οποίο άλλο είναι εκτό συναγωνισμού να πούμε, τώρα, εντάξει. Ρε παιδί μου, λέω τώρα ότι αυτόν που έχουμε για Πρωθυπουργό ήταν τόσο τυχαίο να φωνάξει τη μέρη και προχθές την 28 Οκτωβρίου να έρθει να μας κάνει και καλά επίσκεψη και για οτιδήποτε... Ήθετε να δείτε εξοπλιστικά παιδί μου, να δει δουλεύουνε καλά θέλετε τίποτα καινούργιο να τσοντάρω εγώ κάτι τόσο... να βάλω πλάτη τώρα που φεύγω, ό,τι προλαβαίνουμε παιδιά το αφεντικό τρελάθηκε και τα έβγαλε στο τσάμπα εκποίηση, μεταφερόμαστε Αγαπητοί άγγελα. Σας υποδέχομαι με χαρά και σας αποχαιρετώ με σεβασμό. Τόσο πολύ φιλογερμανός είναι και με κοιμόμαστε τρώει και δεν πήγαμε 50. Όχι καλέ, φιλέλληνες είναι λεωστός, το ξέρουμε. Δεν πήγαμε χίλια στο αεροδρόμιο με, με αυγά κλούδια και με γιαούρια να, να, να, να τις πούμε σφίγε στο πιά όλα από εδώ μας. Go ε, back yeah. madame Merkel έπρεπε να πούμε. Go back κυρία Merkel. Μάλιστα. Όχι. Ε, έπρεπε να μα είχε βγάλει φίλε, εσεί που σα ακούμε να. να, να, να, να εμεί είμαστε μακριά, βέβαια, είμαστε στην επαρχία, δεν είμαστε εκεί κοντά, αλλά και εμεί που σα ακούμε. Απ' αλληλεί, να... μισθέμε. Τέλο πάντων. Λοιπόν, έλα. Μόλι άκουσα τι είπε αυτό από την Κοζάνη, ρε που Μου, ο... ο Μητροπολίτης. μια ομάδα ευαρύθμων κοριτσιών με να χτυπιώνται απάνω στου τοίχου. Θα είναι ο νομοθέτη εκεί. Την ώρα που αυτά τα κοριτσάκια παραπέουν μεθυσμένα και θα τα πιάσει ο Α ή ο Β και θα τα κακοποιήσει Ναι, ναι, ναι, Άγιος και... Πατέρας αυτή και... Ε, Άγιε Πατέρα, δηλαδή θα φταίω εγώ αν ανέβω και σου αρπάξω από το Μούσι και σε κάνω γύρω γύρω γάμπ Τον αντίθετο μου. Έχουμε και παιδιά, γάμο, την τρέλα μου. Και μεγαλώνουμε. Προσπαθούμε να μεγαλώσουμε τι κόρε μα και τους γιου μα. Να σέβεται ο ένα άνθρωπο τον άλλον. Μπορεί να περπατούσαν γυμνέ, βρε ηλίθιε. Γι' αυτό λέγομαστε άνθρωποι. Γιατί ξεχωρίζουμε από τα ζώα. Ζώ άστο το διάλογο. Γεια σου, Αποστολή. Ήγε εσύ να πει. Κατάλαβε, Δεν από την τρέλα μου, γεια. Κύριε Παρπαγιάν γεια σα. Ο κύριο προφίριο Βιστέγη. Σας... Ο κύριο Προφίριο Βιστέγη. <Σεχει> Εγώ είμαι. Θα ήθελα... Γιατί δεν το λέτε, να, ναι, να, κατα... να γνωριζόμαστε γνωρίζετε κάποιε σε από τον τόπο. Με καταλάβετε, και επειδή γνωρίζαμαστε, θα ήθελα να σα πω για μια μαλακία που έκανε σήμερα. Μια κάνατε σήμερα, τόσο χρόνια τι κάνετε δηλαδή. Αυτό όλο <Σεχει> την αποτέλεσμα. Κάνω άπειρε. Σήμερα κάνε μια μαλακία όμω που άπτερικού και με εσά. Είχα βάλει στο μοδοχή. Και Είχα βάλει στο μοναφόλι μου 30 ευρώ για να πάρω δύο κουμπάκια κουνούμαλα. Και πήγα και τάδοσα ομαλάκα στο λογαριασμό του νερού. Συγγνώμη, γεια σας. Όλο μα***κίες, όλο. Βάλε να σε θεός. Με τον κατώτατο μισθό τι θα κάνετε, ε? Με τον κατώτατο μισθό, καταρχήν από πρώτη του, του 2022, αυξάνεται. Mm. Αυξάνεται βέβαια ωριακά, κατά 2%. Θα σου πω, δηλαδή, τα 37 λεπτά μα σε κανά 15 χρόνια, τα αποταμιεύεις γίνεις γα... κανένα Δεν ξέρω, για βάλε κάτω. Δεν ξέρω, αγράμματο είμαι τώρα. Αγράμματο ο γάμο, αλλά έτσι το χάνετε. Εντάξει, τώρα το μυαλό μα κατάλαβε που είναι. Λοιπόν, Δηλαδή είναι 37, επί 30, επί 12 μήνε, επί πόσα χρόνια είπες. Δεκαετία βάλε. Δεκαετία? Ναι, σου κάνω εύκολο. Επί 10. Μονή κουφάλα, είσαι κομπιουτεράκι. Έχω, ναι, υπολογίζω το λεφτά σα. 1332 ευρώ σε 10 χρόνια. Έλα, άρχοντα. Να πάει να παρέσουμε. Να πα, δε, Εντάξει. Ωραία. Έλα, ρε, τυρέ, τέλειωνε τώρα. Έλα, έλα. Μεταξύ σε τώρα θα μιλά. Μίλα παραπάνω. Στην ηλικία μα, θα πάρουμε και τα χάπια μα. Θα ρίξουμε και το γαμίτσι μα. Και με τον κόσμο, το γαμίτσι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 πολίτες ας πούμε αυτή τη χώρας πρέπει ε, να... Εμείς νιώθουμε Να το Να το επειδή δεν έχουμε στείλει στρατό στο Μάλι Ναι Δηλαδή δεν μπορούν οι φαντάροι μας να κάτσουν σπίτι τους ας πούμε και να πολεμήσουν Τι, τι δουλειά έχουν εκεί πάνε στο Μάλι ε, Να πολεμήσουν για τους άλλους εκεί που έχουν πόλεμο θα... Πού θα μάθουν τα παιδιά Για να πάρει τοτάλτα πετρέλαια Σας... Αχ... Σα ηχάθηκα. Ε, ε, αηδία, αυτό ε, ε, δεν έπρεπε Είσαι αηδία. Αηδία, αηδία. Δεν θα έρθουν τίποτα, τίποτα τύποι από το Μάλι, α πούμε πρόσφυγε εδώ πέρα, επειδή. Θα, ξέρω... θα πούνε, δεν χωράει Κανένας κάτοικο του μαλλιού Του μαλλιού, μπράβο. Ναι, ναι στη χώρα τα παραπάνω. Δι, Όπως λένε ε, τα στο ίδιο, κόμμα, α, στο ίδιο κόμμα είναι αυτή η τύπη τώρα, έτσι. Που νιώθουν περήφανοι που έχουμε στο Μάλι. Αλλά δεν χωράνε Ναι, απλά δεν αυτό. Ότι βοηθήσαμε στο να εδώ με Όχι, Να Υπέροχα, υπέροχα. <συσίλυν> Αυτό τώρα που έγινε κάτω στην Κόσκο και συνεχίζεται και γίνεται χαμό, σου μίλησα και προχθέ. Καλά το καλύπτουνε, αλλά στον Περιά γενικά γίνεται χαμό με αυτό. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Γιατί η τακτική των νόμων και αυτά, άντε να βάλουν του ανθρώπου ένα άτομο παραπάνω στην πόστα ή τα μεροκάματα, αυτά που χάνουνε, αυτά που έλαβαν δουλειά, φύγει δουλειά. Και δεν είναι το πρώτο ατύχημα στην Κόσκο, ίσω γίνει το πρώτο βαραδιφόρο, όχι ίσω. Ατυχήματα γίνονται συχνά στο λιμάνι με αποτέλεσμα από αυτά που μαθαίνουμε εμεί. Μπορεί να είναι και ράδιο αρβίλα, σε ασθενοφόρο πηγαίνει. Σε ταχύ και πέτα μα στο νοσοκομείο. Λοιπόν, καλά είναι μεγάλη επένδυση, είναι και στο ξαναλέω. Οι Κινέζοι, οι 10-20 επικεφαλή άνθρωποι είναι υπάλληλοι και τεχνοκράτε. Η ζημιά είναι από τον Ελληνοκινέζο, που το βράδυ πρωτού πάει για ύπνο ο διευθυντή Ελληνοκινέζο, βάζει τσιρότο, πα και έχει Κινέζο να κάνει αμυγαλωτά ματάκια. Φυλάκια μορομό. Είναι το δικαίω, είναι το δικαίω. Αμέ! Κατώ απ' το φυκά που κάμισό μου Η καρδιά μου σβήνει Κι αν Δείξε καλοσύνη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 Οι οποίοι είχαμε, το είχαμε καταγγείλει, ο διευθυντής δεν έκανε τίποτα, ε, γεμίσαν το σχολείο με σταυρού αγγιλωτού, γράψαν πάνω στο γραφείο τη κόρη μου διάφορα, ε, πολύ, πολύ ωραίε, διάφορε εκφράσει, τι πήρε η διπλανή τη με φωτογραφία και με αυτέ πήγα στην αστυνομία. Λοιπόν, ο αξιωματικό λέει, Εγώ δεν καταλαβαίνω ελληνικά. Εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν, ε, ότι αφού μου λέτε εσύ ότι είναι βρισχές, το καταλαβαίνω, αλλά επειδή υπάρχει ο, ο αγγιλωτό σταυρό. θα πρέπει να επέμβουμε. Λοιπόν ήρθε η αστυνομία στο σχολείο έκλεισε το σχολείο, έβαλε το διευθυντή να σβήσει τους ακυλωτούς σταυρούς και να βάψει όλο το σχολείο και όταν φέραμε το θέμα στο σύλλογο, γονέ, το, στο σύλλογο διδασκόντων έτσι, τους καθηγητές δηλαδή, είπαν μα τι κάνετε, λέει, αυτά είναι αρχαιοΛινικά σύμβολα. Αυτό. Λοιπόν αυτά ε, για να γνωρίζουν ότι ε, ε, ε, η κρίση φέρνει τέτοια πράγματα. Αυτό ήθελα να τον Ότι εδώ, επειδή η Γερμανία υπέφερε από αυτό το κόμμα του Ναζί, το National Socialist, σε και έγινε αυτό που έγινε, ε, ματοκυλίστηκε όλη η Ευρώπη, είναι παράνομο να σχηματίσει τον Αγγελοτό στα να υψώσει το χέρι να χαιρετήσει έτσι και να αρνηθεί το ολοκαύτωμα. Πηγαίνει αυτόφορο. Σε εμά, πότε επιτέλου θα γίνει αυτό που η δική μα χώρα υπέφερε πολύ πιο πολύ έτσι και που τώρα γιορτάζουμε αυτά που.